Χαρά στο ακροατήριο του Newcast, επεισόδιο και είμαι ο Χρήστο και μαζί μου είναι ο αποστολος και μαντέψτε ποιο μαντέψτε, ο αγγελος Γεια σου άγγελε. Γεια σου Χριστό. Γεια στάτ σήμερα. Ε, και στάχνα να είπα να ευχαριστώ το επεισόδιο γιατί δεν ξέρω το πώ δεν μπορώ να χαιρεστώ στα επόμενα. Και γιατί δεν θα μπορούσα να εμφανιστεί τα επόμενα. Ε, δεν θα μπορέσει να ευχαριστώ τα επόμενα γιατί διότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα πέρα να προστατεύουν όλου του υπόλοιπου από διάφορου στι βολή κλπ. Ε, δηλαδή πασφαντάρο. Δηλαδή παφαντάρο. Θα μα προσπατεύει. Να κοιμάμαστε έτσι και δημιουργείται. Ίσως να κοιμάσαι. Αλλά το δεν ξέρω. Ακεί να έχεις το φως, ας πούμε μετά γιατί. Σωστά. Τι θα συζητήσουμε σε αυτό το επεισόδιο, Άγγελε. Ή δεν ξέρεις εσύ, ξέρω πώς τόλμησε. Εγώ δεν ξέρω πώς τόλμησε. Έχει το παιδί το μπροστά του. Λοιπόν, για και από μένα, σε αυτό το επεισόδιο θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με τεχνολογικά θέματα. Θα πούμε γιατί η MySQL δεν πάει τόσο πολύ καλά τώρα τελευταία και επίσης για το πώς μπορείτε να κόψετε το κάπνισμα με έναν social τρόπο Έτσι, Θα συνεχίσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα από την επιστήμη, όπως ε, ε, πώς μπορούμε να έχουμε φως για πάντα μέσα στο σπίτι και διαφορά άλλα πράγματα Θα μιλήσουμε για την καινού για την είναι Ρουβά, δεν ξέρω πιο είναι αλλά οκ okay, Είναι μια όμως, είναι πολύ κατανανία, όπως είναι, πάνω κατά πάνω, topic, επειδή, είναι... ένα. Προβάσ' κοντά στον φύλλο του Και... Θα κλείσουμε με κάποια θέματα επιστημονικά που αφορούν εμάς και, το... και την ψυχολογία μας. Εμάς τους Όχι, τον άνθρωπο και την ψυχολογία. Κάτι για κατάθλιψη και κάτι τέτοια. Και θα πούμε βασικά όλους τους νομικούς παράγοντες μπορούν να κατάθλιψη και... Όλοι πολλούς που έχουμε... άλλο μάλλον κάποιους αστείους. Ε, ναι, ναι Ά, έτσι, Πάντα, πάντα. Και θα, και θα κλείσουμε με τα κλασικά θέματα διασκέδασης και ψυχολογίες, προτάσεις μάλλον για που ακολουθούν. και θα κάνουμε τέλος? Θα πούμε Για να Να ξεκινήσουμε τα τεχνολογικά θέματα για αυτό το επεισόδιο, συμφωνείτε. ξανασυφωνείτε. Αρχικά να πούμε το νέο που ταλάνισε την open-source κοινότητα. Τα ακούνισε. Ε, <laughs> κανένας blogger <laughs> πια δεν θα αισθάνεται ασφαλής. Μετά την ανακοίνωση ότι MySQL μπορεί να κλείσει σαν project και να καταστραφεί. Συκώθηκε λοιπόν, τίχα, <laughs> <και τα. Κάνελο. laughs> ε, Να πούμε ότι το... Η φήμη, τέλος πάντων, ότι η MySQL θα κλείσει ως project δεν ε, έχει δηλωθήρητά από κάποιοι, το κλείνουμε το μαγαζί. το μαγαζί Πιο πριν να πούμε ότι η MySQL πλέον όσους πλέον της Sun ΑΝ, ανοίξει την Oracle που έχει αγοράσει όλη τη Sun, οπότε ό,τι γίνεται, ό,τι δεν γίνεται είναι απόφαση της Oracle πλέον ε, Τώρα όσον αφορά τη MySQL συγκεκριμένα, πολλά άρθρα έχουν βγει στο ίντερνετ σχετικά με το γεγονό της απόσυρσης του, της MySQL 6 Community Edition σε αλφα έκδοση όπου ενώ διατέθηκε για τεστάσμα από τους users ε, όπως γίνεται πάντα πρέπει και μετά ε, μέχρι και τώρα υποθέτω που μιλάμε δεν μπορεί κάποιος να το κατεβάσει γιατί έχει αποσυρθεί και όταν πατάς το link που παλιότερα μπορούσε να κατεβάσει την έκδοση αυτή σου λέει η σελίδα δεν βρέθηκε ε, καλά, Αυτό δεν είναι και ε, πολύ μεγάλο επιχείρημα στο ότι η MySQL θα καταργηθεί σε project έτσι Όχι δεν Εντάξει, θα σταμαρτήσει να γίνει, θα σταμαρτήσει ένα... να αναπτύσσετε αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό για πάπλους λόγους, εγώ, είτε ότι δεν ήταν έτοιμη τελικά η 6 έκδοση για Εντάξει, να τεθίσει είναι... η αλφα έκδοση και την κατέφεσαν οι ξανεβάσουν ο εγώ, είτε γιατί η δημοσιοί ευθύγε κατά λάθος, είτε γιατί ξέρω εγώ Μπορεί να βάλουμε τη την να ναι, μπορούσε... και ξέρω δεν ξέρω αν συνέβαινε κάτι τέτοιο έτσι, να κάποιο μήνυμα να λένε επειδή μου ότι θέλουμε να τεστάρουμε στάρουμε εμείς οι ίδιοι την έκδοση πριν την βγάλουμε σε εσάς. Βασικά αυτό που λέει ο Άγγελος θα έχει νόημα μόνο όταν είναι βέτα έκδοση. Οπότε ναι. πέρα δεν μπορείς να. Πρέπει δηλαδή κάποια πράγματα να έχουν τη στάση στην αλφα μπορεί να έχει οτιδήποτε λάθος μπορεί να έχεις πούμε. Μπορεί ακόμα και να μην καθίσετε δηλαδή. Δεν, δεν σημαίνει <laughs> κάτι αυτό. Α, αυτή είναι η άποψή μου δηλαδή. Τώρα από yeah. εκεί πέρα ο κόσμος με βάση αυτό που είπαμε Δηλαδή όχι ο κόσμος, εμείς, εγώς ή ο άλλος. Γενικότερα α πούμε, ο κόσμος πιστεύει ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στο να το προϊόν. Ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη ειδίκος που ξαναλέω, τουλάχιστον mm -hmm. εμείς δεν έχουμε βρει κάτι τέτοιο Πράγμα το οποίο γεννά πιο πολλά ερωτηματικά, ως πως τι θα γίνει αν όπως ε, Όλα τα CMS, τα περισσότερα μάλλον, τρέφουν με MySQL Ακριβώ Και είναι το μεγάλο πρόβλημα, Οπότε, δηλαδή Οπότε πρέπει να υπάρχει ένα transition σε κάποια άλλη βάση, σε περίπτωση που η MySQL σταματήσει Και ρωτώ εγώ, τι θα κάνουμε το News Filter, άμα κατερρυθεί η MySQL, πού θα το βάλουμε δεν θα παραμείνεις στην έκδοση και παλιά ξέρω που... Ναι εντάξει αλλά το WordPress το καινούργιο που θα βγει μπορεί να προστορίζει άλλη βάση το WordPress. Ακριβώς. Δεν θα κάνεις ανανέωση στο WordPress. Άμα κάνεις ανανέωσης στο WordPress... Εντάξει πέστε το WordPress σε τι έγκδοση θα κάνεις. Στην πόστρε μάλλον μπορεί να πάει. Ας άλλη είχε έγκδοσης. Εντάξεις προσφέρει και αυτή λογικά. Όσο... Εισαίρεσαι σου ονείς την προέγκος. Ναι στάντα πέστε. τρέχει πόστρε ας πούμε. Ε, δεν υποστηρίζει για κάποιο λόγο, Εγώ πιστεύω ότι για καιρό θα μείνει έτσι όπως είναι την τελευταία MySQL μέχρι α πούμε το World και όλα τα άλλα CMS να μπορέσουν να, να κάνουν migrate σε μια άλλη βάση και μετά θα σου δίνει ένα αναλυτικό συστήμα βοημάτων του πώς μπορείς α πούμε να κάνεις upgrade με ευκολία. Δηλαδή θα βάλεις μάλλον κάθε χώρος θα βάλει παράλληλα και τις δύο βάσεις και θα μπορείς να πεις ρε παιδί μου τώρα μην κοιτάς εκεί αφού κάνεις αντίγραφος κοίτα εκεί. Τέλος πάντων κάποια έτσι δηλαδή θα βρεθεί. Απλά καθώς και η MySQL ήταν και ακόμα και τώρα πιστεύω είναι από τις πιο γνωστές βάσεις και από τις πιο κατάλληλες για ίντερνετ από ό,τι λέγανε. Ε, Τώρα, και πέρα... Εγώ πιστεύω ότι όλοι περιμένουν επίσημες ανακοινώσεις Oracle στο θέμα οπότε μέχρι τότε δεν κουνείται φίλο. Ακριβώς. Νομίζω ότι μέχρι τότε αυτά που, που είπαμε μόνο μπορούσαμε να πούμε δεν έχει κάτι άλλο και ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα Γι' αυτό αν... Α, δεν περνάμε. Αν λέω... Το γεγονός ότι η MySQL δεν είναι διαθέσιμη, σας έκανε να χειριστείτε το κάπνισμα, έτσι, εμείς έχουμε έναν τρόπο να το κόψετε, <laughs> το λεγόμενο Twitter. Το οποίο είναι, πώς είναι το Twitter, έχει το Twitter. Έτσι, χρήστε εδώ πέρα βλέπετε το τσιγάρο που είναι ζωισμένο, και άγγελε. Κάτσε, να καταλάβω τι είναι αυτό ακριβώς. Το ε... Twitter είναι ένα Twitter, είναι στο απλ... οποίο... Απλ... Απλ... Είναι, είναι... Απλικές είναι. Είναι ουσιαστικά, ουσιαστικά απλ... ένα microblogging, μια mm -hmm. microblogging υπηρεσία, όπως και το Twitter, βασισμένη στο Twitter. Ε, αν είσαι γεγραμμένος στο Twitter, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις όπως και τις άλλες υπηρεσίες που έχουν βγει για Twitter και τι κάνεις, γράφεις αυτήν την υπηρεσία και ποστάρεις σχόλια στα οποία λες, ε, αν είσαι καπνιστής, πόσο τσιγάλα κάνεις τη μέρα προσπαθώντας φυσικά να το μειώσεις, δηλαδή βλέπεις το, ε, την πρόοδό σου, ας το πούμε σε αυτό το γράφημα που σου εμφανίζει, θα πούμε πώς το εμφανίζει και αν καταφέρνεις και το μειώνεις ναι. Μετά βλέπεις πάλι το log αυτό και παίρνεις μου Α, έτσι γάλα λιγότερο σήμερα. Α, λιγότερο Βλέπεις και τους άλλους που αρχίζουν και το μειώνουν και λες παιδί μου, κοιτάξτε ναι. και άλλοι μπορούν, οπότε δεν μπορούν και εγώ. Ναι, επειδή μου βλέπεις, ότι ε, ίσως κάποιος που αρχίζει να το μειώνει μπορεί να λέει και κάποια tips. Δηλαδή σήμερα έπαιξα και δύο λιγότερα, ας πούμε. Το σου δεν χρειάζεται στέλνεις κάποια μηνύματα με συγκεκριμένο τρόπο και ε, αν αναλαμβάνεις το profile σου να σου εμφανίζει ένα γράφημα το οποίο σου λέει, ας πούμε, με βάση την ημερομηνία που έγραψες, πόσο τσιγάρα κάπνισες. αυτό Κοίταξε, αν ε, όλοι ήταν ειλικρινοί σε αυτά που γράφανε, πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ε, ναι, κάπως έτσι. Αλλά, εντάξει, ειδικά για το θέμα του τσιγάρου, και ειδικά αν είσαι Έλληνας, Καλά, ναι, δεν, δεν, δεν έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα ενδεχομένως, αλλά έχει το έο της υπόθεσης. Της υπόθεσης σου το όσο θα σε κάνει το κόψεις. Ναι, αλλά θέλεις σου, α το κατά κάποιο τρόπος, να η προσπάθεια είναι μου, αν είσαι καταφέρει να μειώσεις και ένα τσιγάρο κατά μεγάλο διάστημα, να αυτό πέφτει, δεν πάω. το αυτό Έχει έχει και tips, αν να να για το έτσι ε, κοινικού ε, κοινωνικέ ε, να το πω κοινωνικού mm -hmm. Δηλαδή α, αλλιώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι με άλλους που το, ε, έχει παρατηρηθεί αυτό έτσι και ψυχολογικά και ε, τα πάντα έχουν γίνω τρει έρευνες και αλλιώς, αλλιώς συμπεριφέρε όταν είσαι ας πούμε μόνος σου ε, είναι και λίγο α το... πούμε στην ομάδα οπότε επηρεάζει από την yeah. ομάδα Είναι λίγο το σύνολο της μάζας, παιδί μου ότι να δώσει τι κάνουν πολύ και να μην πειράσουν και εμένα στι... Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι πώς θα αντιμετωπίσει Πώς αντιμετωπίζεις τους άλλους ας πούμε όταν έχεις επαφή. Ε, σε επαφή τώρα... οκ, okay, σε... Ε, σε social. Digital επαφή ας λέει, ναι, ναι. εδώ πέρα... ότι μπορείς να μπεις και να δεις άλλους χρήστες τι κάνουν. Ναι, ε? ε, ναι, εντάξει, αυτό είναι και το νόημα αυτό. Δεν είναι, οι πιο πολύ Ξάμω, γράψαν... ε, Όχι, Εκτός των εντάξει, το ψάμω τώρα άρα, κάνει δύο τυγάρα παραπάνω, δεν είναι αλλα και μετά το τον Δεν κανένα που να... για καιρό να γράφει, δηλαδή. Μόλις μία μέρα ξέρω εγώ και με τον παράτησε δεν ξανασχολήθηκε. Ή το όκουμπι, ή το χειμώνα τη χαρά που σημάδα. Μπορείτε να το δοκιμάσετε οι καπνιστές και να μας πείτε την εμπειρία <συσχε> <Σε> λέει, <αυτό. συσχε> και το σας. Ναι, αυτό. Για να μους δίνετε τα διαγράμματα σας να πείτε. Τα διαγράμματα σας. Οκ, ας περάσουμε στο επόμενο θέμα that don't it's still borrowed time because the hour still means that i'm waiting in line this gives me a run for an illuminate shine i don't believe in the best i just wait for my prime justice pays dues this aspect is mine i feel like my style can't be defined they said oh you know who you are my name 3rd i want to fly with the stars yeah i know who you are well take my dream and sail off on the shooting stars they said Και μιας και όλοι αναφέρονται στο περιβάλλον τώρα τελευταία, ας δούμε έναν ωραίο τρόπο για να εξοικονομήσουμε λίγη ενέργεια. Ας δούμε. Λοιπόν, μια Ολλανδική εταιρεία έχει παράγει μια καινούργια λάμπα, η οποία... Έχει ένταση όσο οι κοινές λάμπες που συμβούν με στις καθημερινότητες μας με τη διαφορά ότι ξοδεύει μόλις 6W και όχι 60W που ξοδεύει μια λάμπα πιο η όσοι 11W που ξοδεύει μια λάμπα φθορισμού και διακεί για 25 ολόκληρα χρόνια με μέση χρήση. Μέση χρήση όταν λες? μέση χρήση υπολογίζονται η χρήση της λάμπας κατά 4 ώρες την ημέρα. Μάλιστα, οπότε... Οπότε η λάμπα αυτή έχει 36.000 ζω και πώς είναι κάνει αυτή η λάμπα. Η λάμπα αυτή κάνει 35 ευρώ, δηλαδή είναι λίγο πιο ακριβή από ό,τι οι, οι, όλες οι υπόλοιπες. Ωστόσο εγώ κρατάω 25 χρόνια. Εντάξει βγάζεις μου και τα κάνει καμιά δεκαετία. Βγάζεις τα Όχι, αυτό με το φωτισμό έχεις αναδείκω. Γιατί οι συμβατικές λάμπες ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι 20 θερμό, 80% θερμότητα και 20% φως. Ενώ οι λάμπες LED είναι ναι, τελείως ναι. αντίθετο. Αυτή είναι LED, ναι, δεν το είπαμε. Ναι είναι LED. Ε, νομίζω ότι δεν έχουν καθόλου θερμότητα λάμπες, LED, έτσι. Ένα δικτάτορα δεν, δεν ξέρω. Ε, πρέπει να έχουν, αλλά... Είναι ελάχιστο. Ελάχιστο είναι αλλά σίγουρα έχουν τέτοιο. Σίγουρα έχουν θερμότητα γιατί ε, θυμάμαι ότι είχα κάτι λαμπάκι αλεύθερη και δεν μπορούσα να το πιάσει. Α, πέρα, πέρα. ναι, δέκα. Πάντως έχει ενδιαφέρον ένα άλλο που λέει ότι το 19% της ενεργικής κατανάλωσης παγκοσμίως χρησιμοποιείται για το φωτισμό. Ναι Μπορεί να σκέψω να βάλουμε τέτοιες λάμπες παντού. Ναι όντως. Και... Με... Πάρει, και... Έχω πάρει ένα βιβλίο το οποίο έχει κάτι τέτοια tips. Ε, ονομάζεται 10 λεπτά για τον, για τον πλανήτη, ίσως στο το, το το, το νιουσκάς να, το, να πω κάποια πράγματα από εκεί πέρα και αναφέρει και για τις λάμπες και γενικά άλλα tip, tips για το πώς θα μπορείς να ξεκονομήσεις ενέργεια ε, μέσα στο σπίτι σου, στο γραφείο σου, στους εξωτερικούς χώρους, τα πάντα ε, και λέει ρε παιδί μου ότι αρχίζει στην εισαγωγή στον πρόλογο λέει ότι κοιτάξτε λέει, όταν μιλάμε για 60 εκατομμύρια ας πούμε όπως είναι επειδή είναι Γαλλικό το βιβλίο, καλό τέλος η συγγραφέα στην Γαλλίδα. Όταν μιλάμε για 6 εκατομμύρια πολίτες τότε δεν μιλάμε για ατομικές ενέργειες. Δηλαδή mm. λέει αι παιδί μους, ξέρω εγώ ο καθένας αν μπορεί να κάνει αυτόν, και λέει ο άλλος. Ετά, αν το κάνω εγώ θα σώσουμε α πούμε, θα γίνει... θα σώσουμε τον πλανήτη, ας πούμε. α πούμε. Όταν είσαι 60 εκατομμύρια δεν μιλάς για ατομικές ενέργειες. Και μισή να το κάνουνε, κάποια πράγματα, όχι όλα. Κάτι είναι έγινε. κέρδος. Πάντως ε... Εδώ, πήγαμε πήγαμε λίγο, λέει... αλλά... ναι, για... εδώ πέρα λέει ότι σύμφωνα με την εταιρεία το υποστηρίζει αυτό, αν όλα τα νοικοκυριά μιας χώρας μέχρι της Ολλανδίας, γιατί η εταιρεία είναι Ολλανδική, με εικόνα την Ελλάδα δηλαδή, αλλάζουν 4 λάμπες στο σπίτι τους, με αυτήν εδώ, θα εξοικονομούσαμε 1,5 δις κιλοβατόρες ενέργειας κάθε χρόνο. Εξ... Εξ... Εξ... Σκέψου, δηλαδή, ναι, σκέψτε μου δηλαδή, πόσες λάμπες να έχεις πίσω στο χωριό, φίλε όμως. Ε, ποιος χωριό, εντάξει, και τους που μόνο στο σπίτι σου πόσοιες λάμπες έχεις. Α, όχι χώρο, δεν έχω νόημα για αυτό το δίπλα σου πίσω. Σπίτζι, ναι, καλά, καλά. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ που έχω yeah. και σχετικά παλιό σπίτζ, το πού ξέρω εγώ. ναι, Έχεις ναι. yeah, ελάξει, μπορώ, είναι σύνολο καμιά δεκαετία, στο και στους δύο ρόφους όμως. Έτσι. Είναι δύο πολύ, φωταβασικά, τα βασικά. το ένα, θα κάνω και τη διαφορά εγώ. Αν το αλλάξουν, με τέσσερι <σχίλια> λάμπε. Και κατά 25 χρόνια, η φθορισμού κατά λιγότερο πέρα χρόνο και η πυρακτώση 5.5 χρόνια. 35 ευρώ έτσι, να πω τα 5,5 και λίγο το παντού ή πιακτόση. τώρα εδώ αυτό που λέει, σε όλε και που αλλά αυτό που λέει το 35 ευρώ ήταν για 2,5 χρόνια, πόσο για 25, 25 πόσο πέντε χρόνια, αυτό λέει, δεν βγαίνει τίποτα σαν χωρί που λέει ότι όσο περνάει σε παραγωγή θα μειώνει και το κόστος Ωραία και επιτέλους κατάφερα να μάθω γιατί... πού οφείλεται η κακή επιδεχτηριότητα που έχω στην οδήγηση, ξέρω εγώ. Τα κακά στοιχεία. Ές κακή η κακη επιδεχτηριοτητα που εχω στην οδηγηση ξερω τα κακα στοιχεια η οδηγηση Ναι, έχω σε κάποια σημεία, είμαι πάρα πολύ δεκτικός. Προσπαθώς σε κάποια σημεία... Ωραία και okay. ε, Κύριε σήνε, ναι, α πούμε... δεν μπορούσε να είναι ρίδα, για παράδειγμα. Ε, εκεί οδηγώ άσχημα όταν μπαίνω. <laughs> ή ξέρω εγώ, κάτω από σπίτι μου. Ναι. Να <laughs> ναι, <laughs> και το άσπου, και το τιμωρε, τα Yeah, yeah, δεν το είχα εσύ και Βασικά είχα τώρα σε όλη λίγο... Είχα την απορία. <laughs> ε, το Gazi είναι το αριστερό πόδι, α πούμε, στα αγγλικά αυτοκίνητα. Α, όχι έτσι. Νομίζω έτσι. όχι, ότι είναι... <laughs> το Gazi και το φέρνω και αυτά δεν αλλάζουν. Ah, <laughs> απλά okay. αλλάζει η τοποθεσία του οδηγού για <laughs> να έχει το αντίστοιχο που έχει εδώ με τις ανάπρος νωρίδες όμως. Θυμάστε που είχαμε διαβάσει για ποιο λόγο είναι στην Αγγλία που δεν ξέρω τι αλλά δεν θα το... <laughs> <laughs> το <βάζω πολύ. laughs> Ακόμα είχαν σπαθιά και τέτοια εκεί πέρα. Ah. Οπότε μπορείς να σου επιτεθεί από τη δεξιά πλευρά. Ήταν <laughs> όχι Οπότε για να πετύχει ήταν οδηγός στην άλλη πλευρά, ξέρω <laughs> εγώ. τι άλλο. Οπότε, είναι. Μπορείς να βρει καλά γιατί να, μην Φωστά, να με το αριστερό. Και μιας που το είπα με αυτό, ξέρεις και τι άλλος είναι Λέει, την Κυριακή δεν μπορείς να, μπορείς, να μπορείς με το μπορείς να σκοτώσει άγγλο με και να μην είναι, είναι Μπορεί, Αλλά όχι τη γυριακή. Τη γυριακή μόνο μπορείς. με τόξο και να μην πει φυλακή. Εντάξει. Okay. Ωραία, πάρα, και μετά από αυτέ τις πληροφορίες, να πούμε τι λέει η έρευνα που με διαφώτισε. Λέει υπάρχει ένα γονίδιο, το οποίο, σε αυτό οφείλεται η κακή οδήγηση. Πώς φαίνεται αυτό η Ε, Πέσαι λίγο παραπάνω, δηλαδή τι, έχω το γονίδιο και δύο δηλαδή, το Ωραία, Α, Θα σου πω παραπάνω, μια αμερικανική επιστημονική έρευνα εκτιμά ότι η κακή οδήγηση οφείλει σε γενικούς παράγοντες. Σε αυτό το γονίδιο δηλαδή. Σύμφωνα με τη μελέτη που έγινε, λέει ότι όσοι διαθέτουν τη συγκεκριμένη παραλλαγή του γονιδίου, Κατά μέσο όρο τουλάχιστον 20% οδηγούν χειρότερα στα τέσσερα οδήγηση σε σχέση με όσους δεν το έχουν. Ε, καλά, αυτό είναι λίγο σχετικό εγώ. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το γονίδιο θα επηρεάσει και άλλα πράγματα που έχουν οδήγηση. Ναι, δεν μπορεί. Αλλά πρόσθεσε και το άλλο, στην Αμερική ένα το έχει. Άρα την Αμερική ή την Αμερική. Ένα στους 3 το έχει. Στον άλλο. Από την αλλαγή του γονίδιου. Συμπέρασμα, γι' αυτό στην Αμερική έχουν αυτόματα. Τι αυτό Αυτοκίνητο. Δεν έχει βγει το Είστε μαφωτογονίδιοι. Φωτογονίδιοι αυτό λέει έχει μια ποτείνη την BDNF η οποία επηρεάζει τη μνήμη. Τι ραμ, Τι πιάνε, okay. τη χρόνια, τι Ε, δεν λέει, η οποία επηρεάζει τη μνήμη. Οπότε επομένως μην ότι άνοιξε ταχύτητα, θα θα και να... Ε, εντάξει, <στάξει> γεια. <το στάξει> Όλα τα λέω Βασικά είναι θέμα... δεν ξέρω τώρα είναι θέμα μνήμης. θέμα πάντων. Για να λίγο παρακάτω. δεν πάω κοντά στην Να Να πάω. Δεν να πούμε λίγο παρακάτω ότι όσοι λέει είχαν το γονίδιο στις διάφορες τέστης που γίνανε στο δείγμα δυσκολεύονται να κοιτάει περισσότερα μείνουν στον δρόμο και να, και να μην ξεφύγουν από αυτόν. Όσοι έχουν το γονίδιο κάνουν περισσότερα λάθη ήδη από το ξεκίνημα της οδήγησης και ξεχνούνται περισσότερα από αυτά που έμαθαν με το πέσμα του χρόνου. Δήλωσε ο καθηγητής πανεπιστήμιου που, ο κ. Κράμερ που είναι υπεύθυνος για την έρευνα, για την έρευνα το πειράμα το οποίο συμπεριλάβανα λέει 29 άτομα, μικρό δίγμα, σχετικά, mm -hmm. εντάξει 29 άτομα τώρα από τα οποία, Άγγελε για πες 7 ε, είχαν το γονίδι αυτό το παραλλαγή και 22 ήταν νορμάλωστο mm. ε, Το γονίδιο αυτό όπως υπράγγει αυτή την πρωτεΐνη ε, και από εκεί και πέρα ε, εντάξει Δηλαδή τώρα με 29 άτομα. Καταλήγει αυτό ο αυτό ακριβώς πλέον ότι με 29 άτομα δεν μπορείς να είσαι <συμφι> σε θέση να δεις τέτοια πράγματα. Πρέπει να, να, να γίνει σε μεγαλύτερο δείγμα, ωστόσο... Στατιστικό σφάλμα υπάρχει, δεν αναφέρθηκα. Όχι, όχι, Ως, όχι, δεν αναφέρθηκα. Ωστόσο σκέφτηκα ότι δηλαδή, στο μέλλον μπορείς να σου κάνω ένα <συμφι> τεστ, ξέρω εγώ, και άμα δεν έχεις ποτέ γεια αυτής πλέον δεν το δίνει το διπλωμάτιο. Απλά εδώ λέει και κάτι άλλο το οποίο εντάξει είναι λίγο φλου. Λέει ότι αν και δεν υπάρχει ένα test για να το κάνεις και να πεις το έχω... Ίσως τελικά ένας τρόπος να το κοστολογήσεις το πόσο οδηγείς εσύ ο Ήρης να οδηγείς πολύ ατζαμίδικα, να είσαι να έχεις φωτογονηγίδι, ας πούμε Κάπο αφάνω αυτό είπαμε θα φτιάζει και άλλα πράγματα Δεν πρέπει να σπον την οδήγηση Άντως, βέβαια άμα πολύ καλή συν οδήγηση πάτε σε ένα σου κοπημένο να σας πούνε τι έχετε ή δεν έχετε Ή πάτε τηλέφωνο τον κύριο Κράμπερ να σε βάλω στο επόμενο δείγμα του Αυτό Λύζαμε ρε παιδί μου ότι τα προβλήματα στη ζωή, το άγχος, <laughs> η περβολική δουλειά, η απόρριψη από το κοινικό περιβάλλον δημιουργούν κατάθλιψη. Η απόρριψη από την κοπέλα, από όλους, παιδί μου, ναι. Διάλογος, Ωστόσο, δημιουργή κατάθλιψη, Άγγελε. Πιστεύω, δεν είναι, που δεν φάς, είναι ναι. αυτά που τα δημιουργούν. Όχι, είναι και Ήδες. αυτά, είναι μάχο είναι και άλλα. Τα κρυφά λοιπόν είσαι. Η πώς τα κρυφά, τα κρυφά. λόγοι να πάθετε είναι 1. Να τρώτε τηγανιτά φύτα, 2. Να τρώτε κλικά 3. <laughs> να τρώτε προϊόντα κρέατος, όχι το του κρέας, και τέταρτο, Να κοιμάστε μάλλα, μάλλα, φως το βράδυ. <laughs> oh, <laughs> αυτό, λοιπόν, δύο ξεχωριστές αέφνες, έδειξε ότι πρώτον, όσοι κοιμούνται το είτε το το φως της ε, τηλεόρασης στο λαμπάκι πειράζει. Ε, ε, ε, ε όχι, δεν φαντάζομαι. <laughs> okay. Εγώ πάντα ε, στο, στο μου σπάει το, το λαμπάκι τα αιχεία και έχω βάλει κάτι που στάνει. Okay. Εκείνο, επειδή ασχολείστε με την παραδείγματιση, εκείνο από την τηλεόρασης, σε κάνει νομίζει να βλέπεις η θεάτση ότι είναι το FBI και σε συμμαδεύει με όπλα με λέιζερ κατάστημα. Λοιπόν, όσοι κυμούνται με ανοιχτό φως λοιπόν έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν κατάθλιψη από ό,τι άμα δεν το είχαν ανοιχτό και επίσης όσοι τρώνες άλλη έρευνα, όσοι τρώνες Παρασκευασμένο δηλαδή, και όχι φυσικά από όπως είναι τα γλυκά ή προϊόν προϊόνες κρέατος. Έχουν αυξημένο κίνδυνο που έχουν κατάθλιψη σε σχέση με αυτούς που τον φυσικά προϊόντα όπως φούτα, λαχανικά, ψάγια και τα Να επισημάνουμε ότι πρώτη έρευνα αυτή με το σοφός έχει γίνει σε, σε ποντίκια. Σε ποντίκια. <laughs> Τώρα <laughs> το ποντίκι που μπορείς να <laughs> έχει <έπατε> κατάληψη δεν <laughs> ξέρω. Το ποντίκι είναι πολύ πιθανό να πάθει κατάληψη. Δεν πώς το καταλαβαίνεις του ποντίκι έχει πάθει κατάληψη. Ε, το βλέπεις, ότι αρχίσει και γράφει μυστήριους τείχους, γίνεται ήλιο, βάζει φράτζα, τέτοια πράγματα. <laughs> Ενώ η δεύτερη έχει <laughs> σε <laughs> αρκετά καλό δείγμα, 3.500 ατόμων, όχι σε 29 που έκανε προηγούμενο. Οπότε ξέρω το αποτέλεσμα είναι ασφαλής. Ναι όπως εκείνα, ε, όπως στο μαύρα, γιατί έχει κατάληψη σου. Οπότε εσύ το φως το βράδυ, τότε ψάχνει φούτα και λαχανικά. Αυτά νομίζω ότι και τα δύο συνδέονται λίγο με το άγχος. Δεν ξέρω. Είναι πιθανός. Το... Η διατροφή συνδέεται με πολλά πράγματα σίγουρα. Αλλά, εντάξει. αλλά το αναμένο φως ίσως ε, ξέρεις, δεν σε αφήνει να κοιμηθείς πολύ καλά, οπότε δεν ξεκουράζει ουσιαστικά mm -hmm. στον ύπνο σου όταν και... ε θες να κοιμηθείς. Εδώ πάντως μιας που το θες να το πας ήταν πολύ μεγάλο βάθος, διαβάζω εδώ στην ε, έρευνα για το φαγητό. Ότι λέει επειδή η κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει φλεγμονές στο στομάχι και λοιπά και στο καρδιαγγειακό σύστημα θα μπορούσε να επηρεάσει και τον εγκέφαλο. Αυτό για παράδειγμα είναι λογικό. Από το επηρεάζει το, το, το τον εγκέφαλο. Ε, επηρεάζει. Σε κάνει αισθάνεισαι ασύτημα ή άλλους. Επειδή mm -hmm. είσαι σαν άρθος ας πούμε, ξέρω αυτό. Να, για παράδειγμα μπορείς τένα. Ναι, για παράδειγμα το κουλούρι που θα σήμερα το πρωί. Ναι, με να πάω κατάφυγα. Πάω πολύ βέβαιο. Πρέπει να το πιάξω. Το έκανε και μόνιμοι πάνω σε ό,τι είχαμε αφασίσει φορά. Φάει και άβελο να γίνω λίγο. Κοίταξε, να πω την αλήθεια, το κουλούρι δεν έχω πρόβλημα. Θα γράψω και τις φάει που έφυγα χτες. Ήταν λίγο τραγικό. Λοιπόν, αυτά με το... Πάμε να πούμε λίγο κατάφυγα. Να περάσουμε σε ένα καλλιτεχνικό θέμα. Στις 3 Δεκεμβρίου, μετά από πρόσφατες πληροφορίες που βρήκαμε τώρα στο Παγκόσμιο Ιστό, θα έχουμε την καινούργια ταινία The Sucker Wars. Νέα ταινία, νέος ρόλος, διαφορετικός λίγο νομίζω από τους άλλους. Πιο ακραίος ακόμα. Εσύς στο άλλο τελείωμα. στο άλλο τελείωμα. στο άλλο στο άλλο τελείωμα. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα το δούμε σε ένα πιο ακραίο ρόλο, στο ρόλο σε αυτόν του μανιακού δολοφόνου. Στην ταινία που ονομάζεται The ναι. και θα έχουμε την έναρξη στην Ελλάδα στις 3 Δεκεμβρίου. Για πες λίγο την υπόθεση. Ο Ρίτσαρτ, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, τριγνύει για την πρόσφατη αυτοκτονία της γυναίκας του ενώ παράλληλα προσπαθεί να διορθώσει την πληγωμένη σχέση του με την κόρη του. Όμως γίνεται μάρτυρα σε μια απάνθρωπη δολοφονία από τον Άπνερ Σόλβι, που είναι ο Σάξιουρ και μένει έκτοτε στο τέλος του δολοφόνου γίνεται ο προστατευόμενος του και για να παραμείνει ζωντανός αλλά και να προστατεύσει αυτούς που αγαπά, δηλαδή μάλλον την κόρη του αναγκάζεται εκβιαστικά να τελειώνει τους φόνους που ξεκινά ο serial killer Εσάκη. να τον βοηθάει δηλαδή να γίνεται συνεργός του στους φόνους η συνείδησή του για την ανάμειξη τους φόνους της τοπικής κοινωνίας τον βαραίνει αφόρητα και εκεί πρέπει πλέον να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να σκοτώνει για να σώσει τη ζωή της κόρης του ε... Και εκεί λέει και ένα το σημείο εδώ το υπερλείψεις συνειδητοποιεί ότι ο Άπνερ δεν είναι η μόνη φωνική απειλή γύρω του. Μάλιστα. Μυστήριο, καλύτερο. Είναι που... είναι... Μοιάζει πάρα πολύ το σενάριο με το Collateral που έπαιζε ο Tom Cruise, δηλαδή. Mm -hmm. Ναι, και εγώ το Πάρα, πάρα, πάρα πολύ Είναι αλήθεια ότι έχει στοιχεία ομοιότητας. Ο, ο, ο τον Richard Barnett εν σαρκώνει ο Martin Donovan, Ωραία. που και... είναι γνωστός στον παιδί δεν είναι. Μου το... είναι εντύπωση που παίζει ο Σάκη σε ταινία Τι που κορβέζει. είναι ελληνική παραγωγή δηλαδή. Και μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, κοίταξε, αλήθεια είναι ότι ο Λουβά έχει κάνει και άλλα πράγματα στο εξωτερικό mm -hmm. σε, σε διε, σαν διεθνή καριέρα α πούμε. Ναλήθει. είχε ξεκινήσει για όποιο παλιά, αλλά από όντως και, με, και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο άνοιγμα. Γιατί παίζει και πρωταγωνιστικό ρόλο, εντάξει δεν παίζει α πούμε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο ρόλο. Εντάξει ε, οπότε 3 Δεκεμβρίου στις, ε, στα Σινεμά. Θα μπορούμε να δούμε τη νέα ταινία του Σάκηρου Βά. Τώρα βέβαια αν εσείς ανυπομονείτε πάρα πολύ μπορείτε να πάτε στην Αμερική που παίζει την εξωγήεν ιδιαίτερη χαρά. Α ωραία, εντάξει. Οπότε μπορώ να το βρουν και με άλλους τρόπους. Εντάλεια. Πρέπει όμως ότι η ώρα να περάσουμε στα θέματα διασκέδασης στις προτάσεις διασκέδασης μάλλον και ψυχαγωγίας που θα προτείνουμε στους ακροατές μας για τις δειδομάδες που έρχονται Έτσι, Αρχικά έχουμε την Τρίτη την επόμενη συνάντηση Book Crossing Θεσσαλονίκης 10 Δεκεμβρίου Πρέπει να το νομίζουμε είναι 10 Νοεμβρίου, ε, Στο Καφέ Μπαζάρ, στις 9 η ώρα, να πούμε στα γρήγορα, το Book Crossing είναι ένα κίνημα για το οποίο οι α, οπαδοί του διαθέτουν τα βιβλία τα οποία πλέον είτε δεν διαβάζουν, είτε τα έχουν διπλά, είτε κάποιο λόγο ε, τα διαθέτουν στο κίνημα και μπορεί ο καθένας να το πάρει, να το διαβάσει και η μόνη υποχρέωση ήταν να το ξαναεπιστρέψει μετά για να μπορείς να το πάρει άλλο κάποιος άλλος Ναι ε, αυτός, αυτό δεν, δεν έρχεται κάποιος στο σπίτι σου να το πάρει, απλά αν δεν το επιστρέψεις θα τελειώσουν τα βιβλία που έχουν δώσει οι άλλοι γιατί θα τα έχει ο καθένα στο σπίτι και θα τα έχει για δικά του. Το θέμα είναι να παίρνεις το βιβλίο να το διαβάσει και μετά να το δίνεις πάλι πίσω ώστε να, πάρει να το πάρει και κάποιος άλλος. Γίνεται. Αυτό γίνεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, δεν είναι μόνο στη Σανέκη, έχει νομίζω στην Κρήτη στα Χανιά, στη Λάρισα, στην Πάτρα έχω δει, έχει πάρα πολλά. Ε, εδώ στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο-τρία σημεία που είναι οι καφές στα οποία μπορείτε να βρείτε ε, τέτοια βιβλία Ένα που ξέρω είναι η Ζώγια στην Σβόλου Το Cafe Bazaar φυσικά στο οποίο γίνονται και οι συναντήσεις του Book Crossing Και παλιότερα υπήρχε το φορτότυπο το οποίο έκλεισε που ήταν και η έβρα του Book Crossing μέχρι να κλείσει Ωραία, όποιος θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να πάει αύριο στις 9 στο Cafe Bazaar και να γνωρίσει τα παιδιά και... Γιατί μόνο αυτή θα είναι και όταν... Δηλαδή δεν είναι και τεράστιο έτσι, χωράνε μόνο αυτή όταν πάνε. Απλά. Αυτό. Είναι στην περιοχή της... Α, α, πώς λέτε, η πλατεία εκείνη? Σουμπή Βαζάρ. Ναι, Σουμπή Βαζάρ. Αυτό. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε με το πολυοναμενόμενο τεχνολογικό event της πόλης, στην Infosystem, το οποίο του δώσαμε πολύ μόλις έλεξη από τη γνώμη μου, οπότε... Έχει με αυτό που είπαμε, γιατί κάθε χρόνο όπως έχουμε πει είναι πάει και χειρότερα, χειρότερα. Yeah, ε, Τέλος πάντων για όποιον διαθέτει να πάει να δει τη φετινή διοργάνωση που δεν έχουμε να είναι και καλή 26 με 29 εντεκάτου Στο κλασικό ε, σημείο death Διεθύνση έξι Θεσσαλονίκης Που ε, μπορεί να πάει και να πακολουθήσει το, το, την φετινή διοργάνωση 23, 23 θα έχει τα Λέβαια. κλασικά πράγματα, τεχνολογίες υπολογιστών, ε, μαγασιά τα οποία θα πουλάνε υπολογιστές, κανένα διαγωνισμό Κάποιες φορείς, τηλεπικοινωνίας κλπ. Το κλασικό stand για τα Linux. Gaming, gaming σίγουρα. Gaming, ναι. και έχει λοιπόν. πολύ Windows 7. Το πιστεύω. Ε, standard. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ωραία, προχωρώντας ας πούμε στην κανονική ροή των θεμάτων ψυχολογίας με μια έκθεση φωτογραφίας, εδώ εσύ χρειάζεται να το ασχολείς αυτόν τον καιρό. Μπορείς να να δεις την έκθεση του Δημήτρη Ναλμπάντη, <σχωμάτα> που παρουσιάζεται μια, μια διπλή έκθεση με φωτογραφίες από την παλιά Θεσσαλονίκη σε αντιπαραβολή με την παλιά Κωνσταντινούπολη. Ένα νομίζω πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το συνεδριακό κέντρο Τράπεζα πήρε λαδάδικα, περιοχή λαδάδικα, ίσως φυσικά είναι ελεύθερη. Ε, και θα φιλοξενηθεί από τις, τις 23 Δεκεμβρίου στις 10 Νοεμβρίου. Ε, mm. ε, αυτό. Ναι, ε, να πούμε τις ώρες που είναι ανοιχτοί. Ε, ναι, δηλαδή... ας πούμε τις ώρες. Δευτέρα Παρασκευή 10 με 2 και 6 με 9 το βράδυ. Σάββατο 11 με 2 και Κυριακή 6 με 9 το βράδυ. Αχα, οκ, okay, ενδιαφέρον. Ένα, μια συναυλία στη συνέχεια, ο Ιάνν Τιιεσσελ πρόκειται για έναν ε, συνθέτη Γάλλο οποί, τον οποίο έχουμε γνωρίσει από τις δουλειές του για την ταινία Μελή, αλλά και το Good Bye Lenin Σωστά, παρέξαμε τον τίτλο ε, θα, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη α, στο Faz Club Συγγνώμη, στο, στο Principal Club, το, το. το Faz Club ήταν στην Αθήνα ε, η είσοδος ε, ε, ανέχεται 38 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχει και προπόνηση στα 30 χωρίς να δεσμεύουμε για την πληροφορία. Ή 35. Ή 35, ναι. Ε, 14 Νοεμβρίου και στην Αθήνα και σε εμάς έρχεται 16 Νοεμβρίου. Αυτό. Όποιος θέλει. Κυριακή νομίζω πως. Ναι. Και τελειώνουμε με το πολύ κλασικό group ελληνικό ροκ το οποίο διεθνείς πολύ συχνά τους άτομας γιατί μας αρέσουν και είναι φίλοι μας και γλουστάζουν. Της Τυμπάντας Skelters, που θα κάνουν ένα ακόμα tribute, αυτή θα ρίξει YouTube, youtuber ενώψει και τις αναβολές που θα έρθει μετά από ένα χρόνο. Μετά από 10 μήνες σε παρακαλώ. <laughs> μετά από 10 μήνες. Ε, κλασικά στο States του Μήλου ε, στις 12 Νοεμβρίου. Ε, είσοδο 10, 10 ευρώ. ευρώ, θα ξεκινήσουν περίπου 10 το βράδυ. Να ξέρετε, θα τελειώσουν γύρω στη Μία. Κόπως εδώ πέρα έχει γίνει δικό γιατί πάει σε όλα. Θα ε... πούνε τραγούδια από όλη τη δικογραφία του YouTube, καινούρια δεν ξέρω αν θα, πού, ε, θα πούν, μάλλον όχι. Σίγουρα θα πούνε βόλιοι και κάποια από τα δικά σου κομμάτια από το καινούργιο τους album. Α, εντάξει, ένα βίντεο μπορεί να πούμε. Ε, αυτό. Αυτά είναι τα θέματα διασκέδασης για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν. Ελπίζουμε να επιλέξετε παραπάνω από ένα και να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο newscast να μας πει τις εμπειρίες σας. Ήταν τα θέματα για το 28ο επεισόδιο του Newscast. Ελπίζω να σας καθέσω μεγάλη συντηροφιά. Αυτό το 40 λεπτό πάνω κάτω. Hey. Πέρα δόθε. <laughs> Μπορείτε λίγο αντάλεπτο. Οκ. Okay. Τα παιδιά κάτι θα ξέρω παραπάνω. Ε... Λοιπόν, ε... Συνήθως λέμε, κάτι... λέμε βλακίες στο outro, αλλά δεν μου έρχεται καμία. Θα <laughs> <laughs> πούμε... Καταρχάνα <laughs> τελευταία. <Πρέπει να> <laughs> τι... <laughs> τι... <laughs> θα το πούμε αυτό. Πρέπει με την εμπλακή να πούμε ότι ο σε να αφήσει μήνυμα ναι. να τηλεφωνήσεις στο 231 9070 Σε ποιο? 231-220-9070 να αφήσει audio comment θα απαντήσει τη τηλεφωνητής και εμείς θα το λάβουμε με email. Οπότε πάρετε τηλέφωνο, αφήσει το σχόλιο σας. Αστική χρέωση από όπου και αν καλέσεις. Αστική χρέωση από όπου και αν καλέσεις. Το όπου και νομίζεις, το και να τα πράγματα είναι πολύ απλά. Αφήσεις σχόλιο στο άρθρο. Είναι πάρα πολύ απλό και πολύ γρήγορο. Ωραία, πες τώρα. Ε, θα θέlambda να προτείνω στο Γρηγόρης το Quest του Sanos του News Filter και News καταπληκτικό. Αυτό έχω ε, ε, βήξω ε, ε ε, ναι. Τικίνουμε γιατί την mia προβάσε σκηματογράφους, έχει τον τίτλο Η Άνδρες που κιτώνε πύρμα κατσίκες. <laughs> αυτό δελεάτε από το pa pa site να διαβάσετε την περίληψη και Όχι, να μάθετε ναι, τι είναι, ε, αυτό. είναι αυτό. Θα πω μόνο τα ονόματα των πρωταγωνιστών: Clooney, <laughs> Bridges, MacGregor και Kevin Spacey. Μεγάλο ονόματα, μεγάλο όνομα. Σε μια πολύ μεγάλη ταινία. Σε μια πολύ μεγάλη ταινία. Τις Είναι όλα λεφτά. Σε η Κατσίκα μαζί, έτσι. το λέει και το δική το δική μου το δική μου το δική μου το δική μου το ναι. Και πες και να πάω να το τι είναι αυτό οι άνδρες που φτάνουν σε κατσίκες. Είναι, είναι, οι άνδρες που φτάνουν σε ε, κατσίκες, αυτό. Κοιτούν την κατσίκα και έχει κάτι γίνεται. Δεν κάνει την κατσίκα, δεν τη διαβάσεις. Την κητούν απλά, την κητούν επίμονα. Την κητούν επίμονα και μετά κάτι γίνεται. αυτό Οπότε, για αυτό θα τώρα. <laughs> <laughs> ε, δεν ξέρω αν βλέπετε ράδιο αριθμόν, τελευταία Με την εκπομπή έχουν τραλαθεί άνθρωποι εκεί πέρα, δηλαδή την εκπομπή του Γκέλερ. Ελέγχθη, ξέρω εγώ, έδειχνε και τσάκι, έδειχνε ρε παιδί μου, μολυστεί από μια τράπεζα, πήγε ο ριστείς, μπαίνει μέσα, και δεν είχε όπλο παιδί μου, και έδωσε ένα σημείωμα, ξέρω εγώ, στην Ταμεία. Το οποίο, έγραφε σας παρακαλώ, ρε, έχω ανάγκη, δώστε μου χρήματα. Ο Ταμεία, του έδωσε 7.000 ευρώ. Και πήγε ο αστρονομικός και ρώτησε, πα' γιατί, αφού δεν σας απήλισε τη ζωή, γιατί δεν αυτά δώσατε χρήματα. Λέει, γιατί... Όχι. Γιατί, λέει, είδα απειλητικό το βλέμμα του, που να με θα βοηθήκε με δίμου, ξαναστείτε στην Call of MetaList, την Εκομπή του Κίελλερ. Και αυτή η MetaList είναι στην τελεία. Και αυτή η mm -hmm. MetaList είναι. Ναι. Καλή φάση. Οπότε μπείτε, δείτε την, πάτε και στον σινεμά, αν θέλετε. Και πείτε μας με όψί σας, γιατί, α πούμε, είναι σημαντικό. Καλή φάση. Ε... Να το τελειώσουμε. τελειώσουμε. Αγγέλα, εσύ, δεν ξέρω, μα θέλεις να γράψεις παραπάνω, επειδή δίνει και το τελευταίο σου σαν πολίτης. Λοιπόν, <συγγνα> <συγνα> <συ> Δεν θα σε και να είσαι, καλά δεν θα Αλλά Αλλιώς, αν δεν είσαι τι να κάνεις, να τηλέφωνο στο Ναι και να ένα το βάλουμε αυτό. Αυτό το δεν πρέπει το γιατί έχω το του το το 51ο επεισόδιο είναι, θα είναι... 51ο, το λέω θα είναι σε δύο εβδομάδες πάρα πολύ ωραίο, μην το χάσετε. Θα είναι πιο ωραίο από όλα τα προηγούμενα μαζί. Ωστόσο, μέχρι τότε... μέχρι τότε... πέρα από ποιους? Από, ποιους. από τον Χρήστο, τον Χρήστο και τον Άγγελο. Γεια σας! Γεια σας.